όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Καρτεσίου Λόγος περί της Μεθόδου Μετάφραση Χριστόφορου Χριστίδη Κριστίδη. 21 έως 30 κάπως μελετήσει από τους κλάδους της φιλοσοφίας τη λογική και από τα μαθηματικά, τη γεωμετρική ανάλυση και την άλγευρα. Τρεις τέχνες οι επιστήμες που έμοιαζαν να πρέπει να συμβάλλουν κάπως στο σχέδιό μου. Εξετάζοντάς τις όμως, πρόσεξα πως όσο για τη λογική οι συλλογισμοί της και τα περισσότερα από τα άλλα διδάγματά της χρησιμεύουν μάλλον στο να εξηγεί κανεί του άλλου τα γνωστά ή όπως η τέχνη του Λούλη, στο να μιλεί άκριτα για τα άγνωστα, παρά στο να τα μαθαίνει. Και μολονότι περιέχει πραγματικά πολλά παραγγέλματα πολύ αληθινά και πολύ καλά, υπάρχουν ωστόσο ανακατωμένα με αυτά και τόσα άλλα ή βλαβερά ή περιτά, που το να τα ξεχωρίσει κανείς είναι εξίσου δύσκολο όσο το να βγάλει μια Νάρτεμη ή μια αθηνά από έναν όγκο ακατέργαστο μαρμάρο. Κατόπι, όσο για την ανάλυση των αρχαίων και την άλγευρα των νεωτέρων, Εκτό που απλώνονται αποκλειστικά σε θέματα πολύ αφηρημένα και που δεν μοιάζει να έχουν καμιά χρησιμότητα, η πρώτη είναι πάντα τόσο περιορισμένη στην εξέταση των σχημάτων που δεν μπορεί να γυμνάσει την νόηση δίχως να κουράσει πολύ τη φαντασία. Και στην άλλη πάλι έχουν υποταχθεί τόσο πολύ σε μερικού κανόνε και μερικά ψηφία που την έκαναν τέχνη συγκεχημένη και σκοτεινή, που μπερδεύει το πνεύμα αντί να είναι επιστήμη που το καλλιεργεί. Αυτό έγινε αιτία. Να σκεφτώ πως έπρεπε να αναζητήσω κάποιαν άλλη μέθοδο που συγκεντρώνοντας τα πλεονεκτήματα των τριών αυτών τεχνών ή επιστήμων θα ήταν απαλλαχμένη από τα ελαττώματά του. Και όπως το πλήθος των νόμων παρέχει συχνά δικαιολογίε τη σε τρόπο που ένα κράτο είναι πολύ καλύτερο οργανωμένο όταν έχει νόμου ελάχιστου που εφαρμόζονται όμω αυστηρά, έτσι, αντί το πλήθο παραγγελμάτων που απαρτίζουν τη λογική θεώρησα πως θα μου αρκούσαν τα ακόλουθα τέσσερα, φτάνει να έπαιρνα μια σταθερή και μόνιμη απόφαση να μην παραλείψω ούτε μια φορά την τηρησή τους. Το πρώτο ήταν να μην παραδέχομαι ποτέ τίποτα για αληθινό, αν δεν το ξέρω ολοφάνερα αληθινό. Δηλαδή, να αποφεύγω προσεκτικά τη βιασύνη και την προκατάληψη και να μην περιλαμβάνω στις κρίσεις μου τίποτα παραπάνω από ό,τι θα παρουσιάζεται στο νου μου, τόσο καθαρά και τόσ ώστε να μην μου δίνετε καμιά ευκαιρία να αμφιβάλλω γι' αυτό. Το δεύτερο, να διαιρώ την κάθε μια από τις δυσκολίες που θα εξετάζω, σε όσα τεμάχια είναι δυνατόν και χρειάζεται, για να αντιλήσω καλύτερα. Το τρίτο, να κατευθύνω τις σκέψει μου με τάξη, αρχίζοντας από τα πιο απλά και εύκολο γνώριστα, για να ανέβω σιγά-σιγά σαν από βαθμίδες, ως τη γνώση των συνθετότερων. Και υποθέτοντας πως υπάρχει κάποια τάξη ακόμα και ανάμεσα σε εκείνα που δεν προπορεύονται φυσικά το ένα ως προς το άλλο. Και το τελευταίο, να κάνω παντού απαριθμήσεις τόσο πλήρεις και ανασκοπήσεις τόσο γενικές που να είμαι σίγουρος πως δεν παραλείπω τίποτα. Ποιες εκείνες αλυσίδες των λόγων, όλων απλών και εύκολων, που οι γεωμέτρες συνηθίζουν να χρησιμοποιούν για να φτάσουν ως τις δυσκολότερες αποδείξεις τους, μου είχαν δώσει την ευκαιρία να φανταστώ πως όλα τα πράγματα που μπορούν να γίνουν γνωστά στους ανθρώπους ακολουθούν το ένα το άλλο με τον ίδιο τρόπο και πω αρκεί να αποφεύγει κανένα να παραδεχτεί για αληθινό κάτι που δεν είναι, και να κρατεί πάντα την τάξη που πρέπει για να τα συνάγει το ένα από το άλλο, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πράγματα τόσο απομακρυσμένα που να μην τα φτάνει στο τέλος κανένας, ούτε και τόσο κρυμμένα που να μην τα ανακαλύπτει. Και δεν κοπίασα πολύ για να βρω από ποια ήταν ανάγκη να αρχίσω, γιατί το ήξερα ήδη πως έπρεπε να αρχίσω από τα πιο απλά και τα πιο εύκολο μάθητα. Και παίρνοντα υπόψη, πω από όλου που αναζήτησαν στα περασμένα την αλήθεια μέσα στις επιστήμες, μόνο οι μαθηματικοί μπόρεσαν να βρουν μερικέ αποδείξεις, δηλαδή μερικούς λόγους σίγουρους και προφανείς, δεν είχα καμία αμφιβολία πως έπρεπε κι εγώ να αρχίσω από τα ίδια που εξέτασαν κι αυτοί, μολονότι δεν έλπιζα καμία άλλη χρησιμότητα, εκτός που θα συνήθιζαν το πνεύμα μου να τρέφεται με αλήθειες και να μην ικανοποιείται διόλου με δεν σχεδίαζα όμως για τούτο να προσπαθήσω να μάθω όλες αυτές τις χωριστές επιστήμες που τις αποκαλούν συνήθως μαθηματικές. Και βλέποντας πως όσο και αν τα αντικείμενά τους είναι διαφορετικά, συμφωνούν ωστόσ όλες στο ότι δεν εξετάζουν τίποτα άλλο παρά τις διάφορε σχέσει ή αναλογίες που υπάρχουν σε αυτά, σκέφτηκα πως ήταν καλύτερο να εξετάσω μόνο τις αναλογίες αυτές γενικά. Υποθέτοντα τη μονάχα στα υποκείμενα που θα χρησίμευαν στο να με διευκολύνουν να τα γνωρίσω. Και μάλιστα, μη περιορίζοντα τες καθόλου σε αυτά, για να μπορέσω να τι εφαρμόσω κατόπι πολύ καλύτερα και σε όσα άλλα υποκείμενα θα ταιριάζαν. Κατόπι. Έχοντας προσέξει πως για να τι γνωρίσω θα βρισκόμουν κάποτε στην ανάγκη να τι εξετάσω την καθεμία χωριστά και μονάχα κάποτε να τις συγκρατώ ή να τις περιλαμβάνω πολλές μαζί. Σκέφτηκα πως για να τι εξετάσω καλύτερα χωριστά, έπρεπε να τις φανταστώ σε γραμμές. Γιατί δεν έβρισκα τίποτα το πιο απλό, ούτε που να μπορώ να το παραστήσω πιο ευδιάκριτα στη φαντασία και τις αισθήσεις μου. Αλλά για να τις συγκρατήσω ή να τι περιλάβω πολλές μαζί, σκέφτηκα πως έπρεπε να τις παριστάνω με μερικά ψηφία, τα συντομότερα που μπορούσα να βρεθούν. Και πως με αυτό το μέσο, θα δανειζόμουν ό,τι το καλύτερο είχαν, η γεωμετρική ανάλυση και η άλγεβρα και θα διόρθωνα με τη μια όλα τα ελαττώματα της άλλη. Όπως τολμώ πραγματικά να πω, πως η σωστή τήρηση των λίγων αυτών παραγγελμάτων που είχα διαλέξει μου έδωσε τόση ευκολία για να ξεμπλέκω όλα τα ζητήματα στα οποία απλώνονται οι δυο αυτές επιστήμες, ώστε μέσα σε δυο ή τρεις μήνες που διέθεσα στην εξέτασή τους, έχοντας αρχίσει από τα πιο απλά και τα γενικότερα και καθώ η κάθε αλήθεια που έβρισκα ήταν ένας κανόνας που μου χρησιμεύε κατόπιστο να βρίσκω άλλε όχι μόνο έλυσα πολλά ζητήματα που τα είχα θεωρήσει άλλοτε πολύ δύσκολα, αλλά και μου φάνηκε επίσης προς το τέλος πως και για εκείνα ακόμη που αγνοούσα μπορούσα να προσδιορίσω με ποιους τρόπους και ως ποιο βαθμό ήταν δυνατόν αλήθων. Σ' αυτό δεν θα σας φανώ ίσως πάρα πολύ ματαιοδόξος αν λάβετε υπόψη πως αφού μια μόνο αλήθεια υπάρχει για το κάθε πράγμα, όποιο τη βρει, ξέρει για το πράγμα αυτό ό,τι είναι δυνατό να μάθει και πως, λόγου χάρη, όταν ένα παιδί που διδάχτηκε αριθμητική κάνει μια πρόσθεση σύμφωνα με τους κανόνες της, μπορεί να είναι βέβαιο πως βρήκε σχετικά με το άθροισμα που ζητούσε, ό,τι θα μπορούσε να βρει το ανθρώπινο πνεύμα. Γιατί, επιτέλους, η μέθοδος που διδάσκει να ακολουθούμε τη σωστή τάξη και να μετρούμε με ακρίβεια όλα τα δεδομένα εκείνου που αναζητούμε, Περιέχει όλα όσα δίνουν βεβαιότητα στους αριθμητικούς κανόνες. Εκείνο όμως που με ικανοποιούσε περισσότερο σε αυτή τη μέθοδο ήταν πως, χάρης αυτήν, ήμουν βέβαιος πως θα χρησιμοποιούσα παντού το λογικό μου, αν όχι τέλεια, τουλάχιστον όσο καλύτερα μπορούσα. Αφήνω πως, εφαρμόζοντάς την, ένιωθα ότι το μυαλό μου συνήθιζε σιγά-σιγά να συλλαμβάνει πιο καθαρά και πιο ευδιάκριτα τα δικείμενά του. Και πως μη έχοντά την υποτάξει σε κανένα ιδιαίτερο θέμα, σκόπευα να την εφαρμόσω στις δυσκολίες των άλλων επιστημών, με όση χρησιμότητα την είχα εφαρμόσει στις άλγεβρας. Όχι πως θα τολμούσα για τούτο να επιχειρήσω μόνο να εξετάσω όλες τις δυσκολίες που θα παρουσιάζονται, γιατί αυτό ακριβώς θα ήταν αντίθετο με την τάξη που η μέθοδος ορίζει. όμω όμως προσέξει, πως τις αρχές των άλλων επιστήμων πρέπει κανένας να τις δανειστεί όλες από τη φιλοσοφία, μέσα στην οποία δεν έβρισκα ωστόσο ακόμα αρχές σίγουρες, σκέφτηκα πως πριν από όλα έπρεπε να προσπαθήσω να καθορίσω στη φιλοσοφία αρχές σίγουρες. Και επειδή αυτό ήταν το σημαντικότερο πράγμα στον κόσμο και η διασύνη και η προκατάληψη. ήταν εδώ το περισσότερο επίφοβες, σκέφτηκα πως δεν έπρεπε να το φέρω σε πέρας, πριν φτάσω σε ηλικία πολύ οριμότερη από την ηλικία των 23 ετών που είχα τότε και πριν διαθέσω πολύ καιρό στο να προετοιμαστώ, τόσο ξεριζώνοντας από το μυαλό μου τις κακές γνώμες που είχα δέχτεί ως τότε, όσο και συσωρέβοντας πολλές εμπειρίες που θα χρησιμεύαν κατόπισαν σαν υλικό για τους συλλογισμού μου και γυμνάζοντας πάντα τον εαυτό μου στη μέθοδο που του είχα ορίσει για να στερεωθώ σε αυτήν ολοένα περισσότερο. Και τέλο. Καθώς δεν είναι αρκετό πριν αρχίσεις να ξαναχτίζεις το σπίτι που κατοικείς, να τον κρεμίσεις και να προμηθευτείς αρχιτέκτονες και υλικά ή να σκηθείς ο ίδιο στην αρχιτεκτονική και να έχεις επιπλέον χαράξει με επιμέλεια το σχέδιό του, αλλά πρέπει να έχεις εξασφαλίσει και κανένα άλλο σπίτι όπου να μπορέσει να μείνει άνετα ενώσο θα δουλεύουν στο δικό σου, έτσι κι εγώ, για να μην μείνω αναποφάσιστος στις πράξεις μου, ενώ στο λογικό μου θα με υποχρέωνε να είμαι αναποφάσιστος στις κρίσεις μου, και για να μην πάψω να ζω από τότε όσο θα μπορούσα πιο ευτυχισμένα, σχημάτισα για ατομική μου χρήση μια προσωρινή ηθική που περιλάμβανε μόνο τρεις-τέσσερις κανόνες που είμαι πρόθυμος να σας τους ανακοινώσω. Ο πρώτος ήταν να υπακούω στους νόμους και τα έθιμα του τόπου μου, κρατώντας σταθερά, τη θρησκεία στην οποία ο Θεός μου έκανε τη χάρη να μορφωθώ από παιδί και ακολουθώντας σε κάθε άλλο ζήτημα τις γνώμες τις μετριοπαθέστερες και τις πιο απομακρυσμένες από κάθε υπερβολή. Αυτές που εφαρμόζουν συνήθως οι συνετότεροι από τους ανθρώπους με τους οποίους θα ήμουν υποχρεωμένος να ζήσω. Γιατί, καθώ είχα αρχίσει ήδη από τότε να μην λογαριάζω για τίποτα τις δικέ μου προσωπικές γνώμες, μια που ήθελα να δεις υποβάλω όλες στην εξέταση, ήμουν βέβαιος πως δεν είχα τίποτα το καλύτερο να κάνω απ' τον ακολουθώ τις γνώμες των πιο γνωστικών. Και μολονότι βρίσκονται ίσως ανάμεσα στους Πέρσες ή τους Κινέζους άνθρωποι εξίσου συνετοί όσο και μεταξύ μας, μου φαινόταν πως το χρησιμότερο ήταν να κανονίζω τη συμπεριφορά μου σύμφωνα με εκείνους με τους οποίους είχα να ζήσω και πως για να ξέρω ποιε ήταν αληθινά οι γνώμε έπρεπε να προσέχω αυτά που συνήθιζαν να κάνουν μάλλον, παρά αυτά που έλεγαν. Όχι μόνο επειδή με τη διαφθορά των ηθών μας λίγοι είναι εκείνοι που δέχονται να πουν όλα όσα πιστεύουν, αλλά και επειδή πολλοί τα αγνοούν και οι ίδιοι. Γιατί καθώς η ενέργεια της σκέψης, με την οποία πιστεύουμε κάτι, είναι διαφορετική από εκείνη με την οποία γνωρίζουμε πως το πιστεύουμε, υπάρχουν συχνά η μια χωρίς την άλλη και ανάμεσα σε πολλές γνώμες, εξίσου παραδεδεχμένες, διάλεγα μονάχα τις μετριοπαθέστερες, τόσο επειδή είναι πάντα οι βολικότερες στην πράξη και πιθανώς οι καλύτερες, αφού κάθε υπερβολή είναι συνήθως κακή, όσο και για να έχω, σε περίπτωση που θα έκανα λάθος, απομακρυνθεί από τον ίσιο δρόμο, λιγότερο παρά αν είχα διαλέξει τη μια ανάκρη ενώ θα έπρεπε να είχα ακολουθήσει την άλλη. Και ιδιαίτερα, θεωρούσα υπερβολές όλες τις υποσχέσεις με τις οποίες κάτι κόβει κανένας από την ελευθερία του. Όχι πως αποδοκίμαζα τους νόμους που, για να γιατρέψουν την αστάθεια των αδύναμων πνευμάτων, επιτρέπουν, όταν υπάρχει κάποιο καλό σχέδιο, ή έστω και για την ασφάλεια των συναλλαγών κάποιο σχέδιο απλώς αδιάφορο, να κάνει κανεί ταξίματα ή συμβόλαια που τον υποχρεώνουν να εμείνει σε αυτά. Επειδή, όμω δεν έβλεπα στον κόσμο τίποτα που να μένει πάντα στην ίδια κατάσταση, και επειδή, για ό,τι με αφορούσε ιδιαίτερα, υποσχόμουν στον εαυτό μου να τελειοποιώ όλο ένα περισσότερο τις κρίσεις μου, και όχι να τις χειροτερεύω, θα το θεωρούσα πως έκανα μεγάλο λάθος κατά της ορθοφροσύνης, αν, επειδή επιδοκίμαζα τότε κάτι, αναλάμβανα την υποχρέωση να το θεωρώ σωστό και αργότερα ακόμα, όταν θα έπαβε ίσως να είναι σωστό ή όταν εγώ θα έπαβα να το θεωρώ τέτοιο. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.